είχα ισχυριστεί σε άλλη ευκαιρία ότι θα πρέπει να περάσουν χρόνια ίσως και δεκαετίες και κάτι να αλλάξει ριζικά ώστε να μπορέσουμε να ξαναδιαβάσουμε σεφέρη γιατί η ανάγνωσή του έχει τόσο επικαθοριστεί από το ψιλολόη της εφερολογίας και εν από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο σεφέρης προετοίμασε την μετέπειτα πρόσληψή του μέσω του στάγδιν δημοσιευόμενου αρχείου του ώστε τα ποίηματα διαβαίνουν ανάκουστα που θα λέγει ο Καριωτάκης και πιθανότατα ανάλογο πρόβλημα πρόσληψης να έχει σήμερα ο ίδιος ο Καριωτάκης σίγουρα πάντως έχει ο Καβάφης από άλλο δρόμο κατασκευασμένο από το δρόμο της μετατροπής του σε ένα στόκ γνωμικών στίχων κατάλληλον διαπάσαν χρήσινος γνωστών, έτσι ώστε πολύ σωστά κάποτε ο Διονύσης Καψάλης είχε πει ότι η θάκη είναι το πιο διάσημο κακοποίημα. Όλα αυτά όμως, τα οποία εξειδικεύονται ανάλογα με τον εκάστοτε ποιητή, πάλι συνερούνται σε ένα γενικό πρόβλημα ακρόασης της ποιησης σήμερα, είναι μικροπροβλήματα αν συγκριθούν με τα προβλήματα που παρουσιάζει η πρόσληψη της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου. Στην ουσία αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα σαν μια περίκλειστη, περιτυχισμένη περιοχή. Από ποιο σημείο και να πας να μπεις, πέφτεις πάνω στο τείχος. Κι έτσι είμαι υποχρεωμένος να προσπαθήσω να δημιουργήσω τη ροχμή στο σημείο που εμένα μου φαίνεται πιο αδύναμο, γιατί εκεί συγκεντρώνεται η δική μου προσωπική εμπειρία. Η δική μου περίπτωση, λοιπόν, είναι η περίπτωση όπου μια συντεταγμένη, οργανωμένη, πολιτικά σημειοδοτημένη, με απόλυτη ακρίβεια πρόσληψη του Ρίτσου, χτισμένη πάνω στην εγγενή λαϊκότητα ορισμένων έργων του με επικεφαλή στον επιτάφιο, έχει οδηγηθεί πια στα όρια της φάρσας ή της απειλής. Ανάμεσα στο 76 και στο 80, ο Ρίτσος είναι το αυτονόητο που επανακάμπτει μες στους όρους μιας τρία μεταπολίτευση μεταπολίτευσης και είναι ταυτοχρόνος αυτό που πρέπει όταν πια περάσαμε από τα μαθητικά θρανία στο φοιτητικό χώρο να αντιμετωπίζουμε σαν την κατεξοχήν κοινοτοπία. Ό,τι και να ήθελες να κάνεις, στα λεγόμενα πολιτιστικά των σχολών, όσο τους συνειδητοποίησες ότι απλώ έπρεπε να εγκαταλειφθούν στη μοίρα τους, αντιμετωπίζονταν με μία πρόταση για ένα αφιέρωμα στο Ρίτσο ή στο Βάρναλι. Στο Βάρναλ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, μάλλον γιατί δεν τον καταλάβαιναν. Στο Ρίτσο όμως ήταν σαφές γιατί. Μια επίσημη χρήση της ποίησης του Ρίτσου, όπως συνέβη αργότερα, και με τη σκηνοθεσία του Αγγελόπουλου, αν και εκεί πέρα ίσως αυτή να ήταν όλη και όλη η χρήση, επέλεγε ένα κράμα αγιογράφησης του παρελθόντος και απόθησης των πραγματικών όρων του και έτσι αντέστρεφε σε ζούσα συνθηματολογία, την καταγραφή ακριβώς των λόγων για τους οποίους η επανάσταση που τόσο εγκομιαζόταν Είχε καταστεί ταυτοχρόνος αδύνατη. Μια επίσημη χρήση και μια επίσημη ματέωση πήγαιναν πλάι-πλάι εδώ. Έτσι, η διάθεση με την οποία ξεκινήσαμε ήταν η ίδια διάθεση με την οποία αντιμετωπίζουμε κάτι αυτονόητο και ταυτοχρόνος κάτι απειλητικό. Κάτι που μας μπλοκάρει με σχεδόν ειδιπόδιους όρους. Όμως αυτό για το Ρίτσο είναι παλιά ιστορία εμείς την είδαμε πάνω που ξέφτιζε σε φάρσα. Στην πραγματικότητα όμως, το όριμο έργο του Ρίτσου, ήδη από την εποχή της επιθεώρησης τέχνης, αποτελεί αντικείμενο αφενός εναντίωσης, αφετέρου, προσπάθειας να ερμηνευτεί, δεδομένου ότι αποτελεί ήδη ένα πολύτιμο απόθεμα και της ποιησης και της αριστερά. Βρέθηκα για πολλά χρόνια εγκλωβισμένο στην ουσία. Απ' τη μια μεριά είχα όλες τις προϋποθέσεις να οργανώσω την δική μου εναντίωση πάνω σε όσα προηγήθηκαν. Να δεχτώ τις ενστάσεις τις οποίες καταγράφει νομίζω πιο κωδικοποιημένα από όλους ο Βίρον λεοντάρη. Μπορούσα να πάρω λοιπόν ένα τέτοιο απόθεμα, ένα απόθεμα που είχε διεκπαιρεωθεί και ποιητικά από τον Αναγνωστάκη από τον Κατσαρό, από τον ίδιο τον Λεοντάρι, οι οποίοι ό,τι άλλο και αν έκαναν, πάντα σε κάποια γωνιά του μυαλού του είχαν και έναν τόνο, σιωπηρή προϋπόθεση του οποίου ήταν η ρητορική του Ρίτσου, και από εκεί να φτάσω ως το σκόμα του σαβόπουλου του Σαχαρνίς φεριπίν. Απ' την άλλη μεριά, καθώς κυλούσαμε στι αρχές της δεκαετίας του 80, εμφανιζόταν να πλανιέται πάνω από τις συνειδήσεις μας και πάνω από την πραγματικότητα, ένα καινούριο φάντασμα. Το φάντασμα του lifestyle και του συναφούς αισθητισμού νέας κοπής. Τώρα πια ο Ρίτσος ήταν απλώς ξεπερασμένος και φλίαρος ο καημένος. Ξεπερασμένος μαζί με την ιδεολογία του και φλίαρος όσο δεν είναι ποτέ ένα χάικου θερυπίν που το διαβάζεις βυθίζοντας παγωμένη σαμπάνια στο πηγάδι πλάι σου. Αυτός ο τόνος απαξίωσης ήταν ικανός, αν διέθετε στοιχειώδη αξιοπρέπεια, να μπουκώσει όλα όσα προανέφερα. Ήταν ικανός πεισματικά να σε καθυλώσει στο ρίτσο, όπως αγκαλιάζεις ένα άγαλμα. Και επομένως το να μπορέσεις παρόλα αυτά να διαβάσει ρίτσο και να εκτιμήσεις ρίτσο, κατέστη αφόρητα περίπλοκο. Our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually, we are becoming more and more entangled in our complexities. Orichos eche kratisi ena estimatologiko imerologio pepragmenon όχι δικών του, αλλά ενός συλλογικού υποκειμένου επί δεκαετίε. Όταν ο Μαρονίτης είπε ότι ο Ρίτσος έγραφε συνεχώς και δημοσιοποιούσε όποτε μπορούσε, χωρίς αλλοπρόσκομα παρεκτός την αντικειμενική αδυναμία να το πράξει, επειδή ήταν κομμουνιστής, εννοούσε κάτι βαθύτερο από ένα απλό σώφισμα. Όταν ο Βαλέτας, στον οποίο οφείλουμε ένα εξαιρετικά πολύτιμο ακόμη και σήμερα εργαλείο, την επιτομή γιατί ο Ρίτσο είναι αχανή. Χρειάζεται στην αρχή μια καθοδήγηση για να τον διαβάσει. Μια επιτομή λοιπόν βασισμένη στην περιοδολόγηση που είχε κάνει η Χρήσα Προκοπάκη του έργου του Ρίτσου, το χώρισε σε τέσσερι περίοδους, μετά ο Κούλου Φάκος προσέθεσε μια πέμπτη. Όταν λοιπόν ο Βαλέτα, υποστηρίζοντα με πλειάδα κειμένων το βασικό εγχείρημά του, έλεγε ότι Κοιτάξτε, υπάρχουν ποιητέ που είναι γιατροί, πάνε στο γιατρό του, κάποια στιγμή γράφουν. Υπάρχουν ποιητέ που είναι δικηγόροι, πάνε στο δικαστήριο, κάποια στιγμή γράφουν. Υπάρχει μια σύμπλευση δραστηριοτήτων, ασύμετρων, αλλά συνυπαρχουσών. Ο Ρίτσος απλώς γράφει. Εννοούσε πρακτικά το ίδιο πράγμα. Ένα είδος χρονικού, που εγώ το ονομάζω αισθηματολογικό, απλώς για να συνεννοηθούμε. Ενώ κυρίως τη ρητορική του, το ιδίωμά του. Αυτό το αισθηματολογικό χρονικό είναι μπροστά μας. Υπήρχε η δυνατότητα να του εναντιωθείς, όπως περιέγραψα, με όρους ιδεολογικούς ή βαθύτερα ακόμη με όρους ποιητικούς, ας το πούμε έτσι. Υπήρχε και η δυνατότητα να το απαξιώσεις από τα ύψη του lifestyle. Στην πραγματικότητα όμως, όταν το έκανες αυτό, θα το έκανες επειδή η βασική τάση που γαλουχήθηκε μέσα στα σπάργανα του lifestyle ήταν ότι η κοινωνία αυτή δεν ήθελε να θυμάται το παρελθόν της. Δεν ήθελε να έχει ιστορική μνήμη. Ακόμη δεν θέλει. Ακόμη ετοιμάζεται να κάνει τη μακρόνισο τουριστικό μέρος. Ή το να Ναϊστράτη, δεν θυμάμαι πιο. Μια κοινωνία η οποία σερνόταν μέσα σε ένα είδο γυαλιστερή ήταν λογικό να μην μπορεί να διαβάζει ρίτσο, διότι ακόμη και ασθηματολογώντας, κατέγραφε μία πραγματικότητα. Ό,τι απομένει είναι να περάσεις μέσα από αυτές τις συμπληγάδες και να ξανανοίξεις μπροστά σου το ρίτσο και να δεις «Διαβάζεται» Η απάντηση λοιπόν, μετά από χρόνια, η απάντηση που εγώ προσωπικά δίνω είναι «Ναι, σαφώς διαβάζεται» για τρεις τουλάχιστον λόγους. Ο πρώτος αφορά στο σύνολο του έργου του και μπορεί πάλι να διαχωριστεί σε δύο κομμάτια, σε δύο όψεις η μία όψη θα ήταν φιλολογική θα ενδιέφερε να δούμε πως ένας χυμαρόδης όπως και ο Παλαμάς είπαν με ριζικά διαφορετικό τρόπο λέω εγώ ποιητής εξελίσσεται αποκολόμενος από έναν πρωτόλιο καριοτακισμό α τον πούμε και εμεί, έτσι και καταλήγει στους δραματικούς μονολόγους της τέταρτης διάσταση ή στα αναστοχαστικά ποίηματα του τέλου. πρέπει να δούμε το σύνολο για να παρακολουθήσουμε αυτή την περιπέτεια. Γιατί ο Ρίτσος δεν αλλάζει διαρκώς όπως αλλάζει ο ελίτης, δεν εμένει όπως εμένει ο Σεφέρης από τη στιγμή που παγίωσε το ιδίωμά του, δεν έχει μανιέρα, κινείται αλλά κινείται διαρκώς, ίσως επειδή η αίμονη ιδέα του είναι ή ο αήρωος εαυτός του ή η κοινωνία που επίσης κινείται. Δεν έχουμε μεγάλα ευρήματα, άλλωστε ο Ρίτσος από καμία άποψη δεν είναι μαγιακόφσκι, δεν του οφείλουμε καμία lesson καθεριπίν. Έχουμε όμως μια διαρκή ρυθμική μετατροπή. Απ' την άλλη όψη του, το σύνολο πάλι αποτυπώνει μια ηθική περιπέτεια τώρα πια. Αυτό που κοιταγμένο από μας απέναντι είναι χρονικό όπως είπα, για το Ρίτσο είναι βιογραφία και είναι θέμα αξιοπρέπειας να σεβαστούμε τις πτυχές αυτής της βιογραφίας. Είμαι ριζικά εναντίον της παρανάγνωσης εκείνης, της δόλειας άλλωστε, που θέλει το πέρασμα από τη Μακρόνισσο, Φεριπίν, να σε κάνει ποιητή και ο πατέρας μου από τη Μακρόνισσο πέρασε, αλλά δεν έγινε ποιητή, Είμαι όμως και εναντίον της αισθητικοποίηση, η οποία θέλει τη στιγμή που θα απογειώνεσαι στις ποιητικέ σφαίρες να μην έχει καμιά απολύτως σημασία αν πέρασες από τη μακρόνισο ή από τις νήσους Καϊμάν για να στήσεις μια επιχείρηση. Ο δεύτερος λόγος είναι αν τον διαβάσεις κερματισμένα πια ότι πιθανόν να κάνεις μια άλλη επιτομή από αυτήν που έκανε ο Βαλέτας. Παρατάφτα δεν μπορείς να του αρνηθεί τις ποιητικέ κορυφώσεις. Θα έλεγα δε ότι σήμερα σε εποχή που η παραμικρή επιφυλίδα που θα γράψεις στην ουσία συνοψίζει με στον ελιγμό τη ένα ολόκληρο ηθικό εγχείρημα πρέπει ανα πάσα στιγμή γράφοντας το παραμικρό ρετάλι να αποδεικνύεις ξανά ότι δεν είσαι έτοιμος να πουλήσεις τη μάνα σου έναντι φράγκων και φήμεις. ακόμη και η πιο χρονικογραφική εκδοχή της πίεσης του Ρίτσου αποκτά από την πίσω πόρτα ξανά αισθητική αξία και τότε Υπ' αυτόν μόνο τον όρο μπορείς να διαφωνήσεις ριζικά μαζί της όταν γράφει, α πούμε, ότι τα τάγκς χορεύουν στην Πράγα. Ο τρίτος λόγος θα ακουστεί κάπως αρδόνιο, αλλά δεν αστιεύομαι μόνο. Επειδή έχουμε πήξει σε ένα είδος μεταπόληση των μύθων υπομορφήν υλικού, έχουμε υλικό μύδια, υλικό άμλετ, ο Ρίτσος στο δικό του, αισθηματολογικό ιδίωμα συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα αντιφατικά στοιχεία τα οποία εξ συνέρεαν μες τον κοινό πυρήνα του έργου του το έχει κάνει πολύ καλύτερα δεν ξέρω πόσο μεγάλος ποιητής θα καταλήξουμε ότι είναι πάντως είναι ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης μες στο μυαλό του και είναι άδικο ενώ καθόλου την επικράτεια συσσωρεύονται υλικά σαν να έχουμε ένα είδο θεατρικής ανοικοδόμησης ο Ρίτσος να απαξιώνεται. Αυτά, στην ουσία, όλα όσα είπα, θα πρέπει να θεωρηθούν μόνο ένα είδος προκαταβολής. Ο Φίλιπ το στο καλύτερο βιβλίο του, στην όσο του Πορτινόη, αφού βάζει τον ηρωά του να παραλυρεί επί 300 σελίδες, μιλώντας υποτίθετα στον ψυχαναλυτή του. Στο τέλος, ο ψυχαναλυτής λέει μία πρόταση μόνο. Ωραία. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.